Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Βλέπω. Να σα ευχηθούμε καλή εβδομάδα και είναι η εκπομπή Οίκο Αντοχή που ξεκινά σήμερα την εβδομαδιαία πορεία τη εδώ από το στούντιο 3 του ραδιοφώνου. Αλλά σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη παρέα. Μια, ιδιαίτερα, μια ιδιαίτερη παρέα δύο μελών των Μπάντα Μαντάρα που ελπίζουμε να μην μα τα κάνουν μαντάρα σήμερα. Το Δημήτρη Τον Κουρμπανά και την Πατρίσια, Μαυρογόνα του, σε θέλω λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο Μαυρογόνα του Μαυρογόνα του λοιπόν ε, Παιδιά έχω μπροστά μου ένα πολύ ωραίο χάρτινο CD Καταρχά είναι περίογο το ότι έχετε εκτυπώσει Και είναι τουλάχιστον καλό αυτό Για καλό το λέω, δεν το λέω για Με έξι κομμάτια μέσα Έξι 6 -6. Με έξι κομμάτια, τα οποία πρόσφατα μάλιστα τα ακούσαμε εδώ και στο live της εβδομάδα. και νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα ακούμε εδώ και στην εκπομπή μας όπου κάθε μέρα αναλύει έναν και μόνον έναν δίσκο. Ε, θες να μου πεις δύο πράγματα πριν να αρχίσουμε να ακούμε τα κομμάτια, Δημήτρη? Ωραία, αυτό είναι ένα mini CD, ας το πούμε έτσι, το οποίο... Θέλαμε να κάνουμε περισσότερο Σαν να δημιουργήσουμε μια ταυτότητα Για, το, για την μπάντα Είναι και τα έξι τραγούδια δικά μας ε, Μέσα από μια διαδικασία να μπορούμε να Πότε το πήρατε τη χέρια σα. Το έχουμε μια εβδομάδα ε, Μια εβδομάδα τώρα ναι. Είναι Ωραία. φρέσκο Ας μιλήσουμε σε αυτά Πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι Το οποίο πρώτο κομμάτι είναι η δεύτερη σκιά ε, Και α γυρίσουμε μετά να μιλήσουμε για αυτό Και για το συναπάντημα της μπάντα Και όλα αυτά λοιπόν η δεύτερη σκιά από το... Μίνηση 2, όπω είπε εδώ και ο Δημήτρη, στον Πάντα Μαντάρα. Που ναι, δεν είναι χάρτινο, είναι χάρτινη η συσκευασία. Να πούμε εδώ στον φίλο που μα γράφει στο chat και δεν έχει προχωρήσει όντω τόσο η τεχνολογία. Και για εσά και έξω, αν θέλετε να γίνετε μέρο αυτή τη ραδιοφωνική συντροφιά, δεν έχετε το να επικοινωνήσετε μαζί μα στο 2610 -22 245 Κρατήστε το τηλέφωνο και θα σα χρειαστεί συνέχεια. Όπω επίση και στο ραδιοπαπάκι βλέπω.org Που είναι το email μα, είτε ακόμα να συμβληθείτε στο chat. Όπου θα το βρείτε στο flash player του σταθμού Ωραία να τα πάρουμε τα πράγματα την αρχή Πάμε Μπάντα Μαντάρα γιατί Γιατί δεν θα υπήρχε πιο χαρακτηριστικός τίτλος Για, το, για, για όλους αυτούς που απαρτίζουν την Μπάντα Μαντάρα Η οποία ακόμα δεν ξέρουμε πώ είναι ακριβώς έτσι, Κάθε φορά εμφανίζομαστε διάφοροι <laughs> Σε γενικέ γραμμέ πόσο άτομα εμφανίζεται στην πίστα ε, Νομίζω η μικρότερη εμφάνιση ήταν 7 7 ναι Ε, από εκεί και πέρα πηγαίνουμε 7, 8, 10. Στούντιο πόσοι ε? Ε, στο στούντιο πόσε συμπράξανε, Στο στούντιο ήμασταν 7. Ήμασταν 7. 7, ναι, μπράβο, πάλι 7. Ωραία. Ε, και... και ξεκινάτε πότε, εννοεί πότε ξεκίνησε η μπάντα μαντάρα. Προφανώ. Wow. Η μπάντα μαντάρα δεν ξεκίνησε σαν μπάντα. Δεν είπαμε ότι Για σου Πατρίση. θέλω να φτιάξουμε μια μπάντα, πάμε να παίξουμε. Ε, ξεκίνησε τζαμάροντα. Όπω οι περισσότεροι άλλωστε. Δηλαδή ήταν μια διαδικασία που νομίζω για δύο χρόνια ήμασταν τέσσερα άτομα οι οποίοι δεν ήμασταν πανταμαντάρα. Ήμασταν τέσσερι φίλοι. Οπότε η αφορμή ήταν ότι βρισκόσασταν και απλά κάνατε αυτό που σα αρέσει, Φυσκ... παίζετε μουσική. Βρισκόμασταν απλά για να, έτσι να τζαμάρουμε, να παίζουμε λίγο μουσική. Στην πορεία μπορεί για δύο χρόνια να είχαμε φτιάξει και 1,5 τραγούδι. Πηγαίναμε καλά, είναι. ναι, ήμασταν πολύ. Αυτό <laughs> το 1,5 τραγούδι υπάρχει εδώ μέσα. Όχι Όχι Οκ <laughs> okay. Δεν χωράει σε μίνι χάρτη να συντήθει νομίζω, νομίζω όμως ότι το έχουμε να το ακούσουμε μετά Οκ okay. Πρέπει να ήταν ο γιατρό στο πρώτο τραγούδι που παίζα. Τον έχουμε μισό γραμμάνο Είναι που δεν ήρθε ποτέ στην Πάντρα <laughs> Ε, και όταν λέει ο Δημήτρη, έχουμε να τον ακούσουμε μετά. Είναι αλήθεια, επειδή το CD αυτό με τα 6 κομμάτια περιλαμβάνει μόλι 26 λεπτά μουσική, για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε την μία ώρα τη εκπομπή και για να μην σα κουράσουμε με το λόγο, μα είπαμε να ακούσουμε και κάποια κομμάτια τα οποία ελπίζουμε να συμπεριλευθούν στην συνέχεια. Την... Να τα ξαναγράψετε ενώ στη συνέχεια σε κάποια επόμενη δουλειά που θα παρουσιάσετε. Όπω βέβαια ερμηνεύτηκαν εδώ στο στούντιο 2 του του Βλέπω από το live τη εβδομάδα πριν 4 μήνε. Μπράβο, πολύ ω. <laughs> ωραία, ωραία, ωραία Διανοούμενο μωρό Έχουμε κάτι για αυτό το κομμάτι Το διανοούμενο μωρό ε, Ένα τραγούδι που Αφορά σχέσεις Έτσι άμα προσταθήσω γρήγορα Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ Να το αποκώδικοποιήσω Πατρήσια Είναι πολύ απλό Να ρωτήσω Είναι... Ποια παρτίζουν ε, αυτή τη στιγμή Τόσο θα θέρω έτσι ε, Κορμό τα μαντάρα Το σταθερό καρμό. Του θυμάσαι, Του έχω αριθμίσει. Μπορώ να πω του αριθμού του. Ο Νίκο, ο Δημήτρη, ο Αλέξανδρος ο Αποστόλη, η Τέτη, ο Γαβρίλ και ο Γιώργο. Οκ. Είναι θεαματικό να δείτε την εικόνα που βλέπω εγώ να τα μετράει δάχτυλα και ονόματα. Μην τα λέει σωστά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το διανοούμενο μωρό και επιστρέφουμε σε λίγο. Δεν και, και το να το κουβεντιάζουμε. Ολοφιλόσοφι, εσύ μα ραβιάζει. Δεν καταλαβεί τι καν, τα, τα διανοούμε Και το φτωχό μυαλό μου το κουράζει. Άκου λοιπόν τι θα σου πω. Το διάβασα στο λεξικό Όπω μιλά, εσύ θα σου μιλήσω μια για πάντα εγώ μπορώ και μωρό το έξυπνο το στόμα θα να στο κλείσω Απ' την πολίτη μόρφωση τα πάντα σπαραμόρφωση κρατά λοιπόν απόσταση Απ' την δική μου υπόσταση Απ' την δική μου υπόσταση Πώ μπορώ, Διανοούμενο, Μωρό, Το μορφωμένο να σου παριστάνω. Τα παίρνω ήχο και με Πολύρο. Στο τέλο να στη βγαίνω κι Για την Κι τη τιμώρησα πως κάτι σαν και σένα τη Μαάσα oh. Απ' την πολίτη μόρφωση, εγώ θες παραμόρφωση Για να λίγο να πω δική μου η Απ' την δική μου υπόσταση Να το σκεφτεί και εμπληθώ να στοχαστεί, Αν πρότημά στο τριτάει το φίλη μου. Αστε την κάθε στέρηση Γιατί θα πάθω θέσει και πρόσεξε καλά τη σημούλη μου. Έλα να κάνουμε ερωτά και να στέξει. Σε βλέπω εσύ όπως πας Να διώχνεις τη σαράχνες Απ' το γραφή Αυτό ήταν λοιπόν το διανοούμενο μωρό Και τώρα στο τελείωμα έρχεται ο Δημήτρης Και μου λέει κάτι πρέπει να πούμε για αυτά τα κομμάτια Εννοείται ε, Και το διανοούμενο μωρό και η δεύτερη σκιά στη είναι μια χορηγία Από τη φίλη μας τη Λιτό Σκυλάκη. Είναι το καλλιτεχνικό της Η Κατερίνα είναι η φίλη μας Μα έχει τροφοδοτήσει με αρκετούς στοίχους Ε, και την ευχαριστούμε γι' αυτό Απλά έπρεπε να αναφερθεί Και η ερώτηση είναι η εξή. Μιας και πιάσαμε αυτό το κομμάτι Πώς μπαίνει στη διαδικασία να γράψετε Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο ε, ο Δημήτρη που παίζει μπάσο βλέπει μια μπάσο γραμμή το πρωί, το πρωί που ξυπνάει στον ύπνο, τέλο πάντων και του έρχεται στο μυαλό και παίρνει τον ε, Νίκο που παίζει κιθάρα και κάθονται μαζί και γράφουν ένα κομμάτι, ή βρίσκεσαι στο στούντιο Τζαμάρετε και από εκεί προκύπτει ένα κομμάτι, ή έρχεται ένα στίχος από την Κατερίνα και πρέπει να γράψει τα μουσική για αυτόν τον στίχο, δηλαδή πώ δουλεύετε. Γεν, σε γενικέ γραμμέ, φαντάζομαι και τα τρία θα ισχύουν. Εννοείται. ναι, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Ε, νομίζω περισσότερο ασχολούμαστε πρώτα με τη μουσική. Λόγω τη φύση. Δηλαδή, λέμε: Α, ωραία, α να ασχοληθούμε με λίγο, να παίξουμε λίγο ρέγγι, να προσπαθήσουμε να παίξουμε λίγο ρέγγι, γιατί δεν παίζουμε τίποτα στην πραγματικότητα. Φτάνουμε σε ένα σημείο και okay, μπορεί να βρούμε κάτι, α, να πει ο Νίκο, να βρει καμιά ωραία αλλαγή στην κυθάρα. Αρχίζει ο καθένα, βάζει αυτό που σκέφτεται από πάνω. Δημιουργείται κάτι, υπάρχει. Άμα το θυμηθούμε την επόμενη φορά που θα μπούμε <συστούν> να κάνουμε <συστούν> πρόβα, μπορεί να το ξαναπαίξουμε και αν μείνει κάτι και το σου λουπώσουμε στην πορεία έρχονται και οι Βέβαια, μπορεί να ξεκινήσει και από του στίχου. Ό, ό,τι κάτι μαντάρα Συμμετέχουμε όλοι βασικά Αυτό είναι το, το ωραίο Στίχου γράφετε και εσείς Στίχου, ναι ε, Εκτός ε, Σίγουρα έχουμε δανειστεί αρκετούς Αρκετούς Για παράδειγμα τα δύο τραγούδια που ακούσαμε Που είναι από την Λιτό ε, Έχουμε γράψει και εμείς στίχους και άλλα όπως το ξεπροβόδισμα, ένα τραγούδι που επίσης υπάρχει στο CD, είναι ένα πείμα του Καριωτάκη. Είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε συνέχεια, το Οκ. Okay. Και είναι okay. ένα ποιήμα το οποίο μας άρεσε, μιλάει στην ουσία, μιλάει για την μετανάστευση, είναι λίγο επίκαιρο με, με έναν ωραίο τρόπο. Ε, όπως έγραφε ο Καριωτάκης και πάνω σε αυτό εκείνη πούμε, την περίοδο πειραματιζόμασταν πάνω έτσι λίγο στο swing ε, ήχους και νόρμες και έγινε το πάντρεμα. Ε, πριν ακούσουμε το ξεπροβώσμα από φωνές στην πάντα δουλεύετε ποιοι? Όλοι. Όλοι σχεδόν. Ε, ε, όσοι μπορούν. <laughs> <ναι, όσοι laughs> νομίζω δηλαδή ακόμα δεν έχει... Δεν έχουν προσπαθήσει βασικά, Ο Γαβρίλ και ο Γιώργο που παίζει κρουστά. Αυτοί οι δύο δεν έχουν προσπαθήσει δεν να πάντα. Δεν πρέπει να έχουμε βάλει απλά μικρόφωνα μπροστά, ναι. γι' αυτό. Έχει, ένας, <χαι> έχει δύο μικρόφωνα ο Γιώργο με τα κρουστά, αλλά πέντε ο Γαβρίλ στα τύπα. Μόνο, μόνο για το στόμα δεν έχουν. Όλοι οι άλλοι έχουν. <χαι> Μαντάρα λοιπόν, ξεπροβόδισμα. Είναι το τρίτο κομμάτι. Σχεδόν φτάσαμε στη μέση αυτή τη δουλειά και γυρνάμε σε λίγο να πούμε τα υπόλοιπα. Ένα ζευγάζεται και νύχτα ακόμα χάει. Δε δεν είμαι έναν και ένα καημό με πάει. Μάνα μια θλίψη με κρατή και μια τρομάρα μ'έχει Μάνα μου κοίτα ενύχτωσε ως να κινήσω βρέχη Μάνα μια θλίψη με κρατή και μια τρομάρα έχει. Και όσο κατηφορίζουμε για τις ε, και μισή, να σας πω ότι μετά τις και μισή υπάρχουν δύο CD εδώ, αυτά τα χάρτινα που κοροϊδεύεται στο chat, τα οποία είναι διαθέσιμα προς σε τους δύο πρώτου που θα γράψουν ε, το τηλέφωνο τους και τα στοιχεία τους γενικότερα στο radio.papakivlepo.org μετά τις και μισή. Δηλαδή με το που πέσουν τα σπότ και ξανάρθουμε, απλά σας το έτσι, έτσι θυμίζω για να όσοι ενδιαφέρεστε να κάνετε και έτσι μια κόσμος υγρού στο mail μας, <σχεδόν> radio, Ο περιέρχεται να σας αρίστω μικρόφωνο. Ε, μπορεί να γράψει <σχεδόν> Να γράψουμε και κάτι <σχεδόν> μαντάρα και γούτσου γούτσου. οχ <laughs> Καταστροφή, <laughs> Δημήτρη Κουρμπανά, λοιπόν, τον πάσο τη Μπάντα Μαντάρα και η Πατρίσια Μαυρογονάτου, καλά το είπα έτσι. μία <laughs> από τι φωνέ τη Μπάντα Μαντάρα, εδώ στο στούδιο 3 του ραδιοφώνου του βλέπω. Και πού σα βρίσκουμε. Στο βλέπω.org Όχι. στο θα, κτίριο θα, θα, θα, <laughs> Που μας βρίσκεται δηλαδή αν έχουμε κάποιο γραφείο ε, Φαντάζομαι όχι, όχι δεν, δεν, δε, δεν έχετε yeah. ανοίξει κάποιο γραφείο εξυπηρετήσεως κοινού Συναυλίες έχετε κάνει Κάνετε, θα κάνετε Σαφέστατα έχουμε, Κάνουμε συναυλίες ε, Προσπαθούμε να μην κάνουμε Πάρα πολλές, είμαστε και σε μια φάση που και φτιάχνουμε το, όλο τον ήχο και τη, τη, τα κομμάτια που θέλουμε να παίξουμε το, τη λίστα και προτιμούμε να σπαταλάμε ακόμα λίγο χρόνο στο στούντιο και να μην κάνουμε τόσο συχνά live και για μας και για τον κόσμο φυσικά γιατί μέχρι να ε, θα, δεν θα ήταν πολύ καλό να παίζαμε κάθε δύο εβδομάδες κάπου. Ναι, και να βελτιωθούμε και να προσθέσουμε και καινούργια πράγματα. Ε, τώρα έχουμε φυσικά η ερώτηση ήταν επαγίδα γιατί αυτή την Παρασκευή ε, όπως μπορεί να ξέρετε οι περισσότεροι 14 Φλεβάρι του Αγίου Βαλεντίνου είναι ο προστάτης Άγιος στον Πάντα Μαντάρα Μετά τον Αρχαγίου Λαγαβρίλη Εντάξει αυτό είναι mm. παράλληλα <laughs> ε, και παίζουμε ζωντανά στον μικρό πρίγκιπα στην Πάτρα Οκ, okay. εκεί θα σας δούμε δηλαδή τι ώρα 9 Ανοίγουν οι πόρτε, γύρω στι 10. Καλώ έρχονται των πραγμάτων. Αυτή η δραστηριότητα με τι συναυλίε έχει ξεκινήσει από μεριά σα φέτο ή ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε και στο παρελθόν, Αυτό έχει ξεκινήσει φέτο. Άμα το πάρουμε πρακτικά, ναι, φέτο. Έχουμε έναν χρόνο που έχουμε βγει έξω και κάνουμε συναυλίε. Πριν δεν είχαμε εμφανιστεί κάπου. Στην ουσία, αυτό πρακτικά είναι και ο χρόνο στον οποίο υπάρχει το συγκρότημα ο Μπανταματάρα. Δηλαδή είναι εδώ και ένα χρόνο περίπου. Πριν ήμασταν 4-5-6 φίλοι, παίζαμε τζαμάραμε, okay, με οκ. μέχρι εκεί. Από τον Φλεβάρι πέρυσι κάναμε το πρώτο μας live και έχει περάσει τώρα ένα χρόνο που παίζουμε. Ε, έχετε παίξει πάτρα, έχετε βγει εκτό πατρών. Ε, όσο επιτοπλίσω στην πάτρα, στη μαγευτική ρακίτα. Το καλοκαίρι. Είχατε πάει στο Βουκολί Ροκ. Και έχουμε πάει και δύο φορέ στην Αθήνα. Ε, τώρα πριν τα Χριστούγεννα Πολύ ωραία σαν εμπειρία Έτσι πρώτη φορά βγήκαμε εκτός Θα το ξανακάνουμε σίγουρα ε, Είναι και άλλος ένα από του λόγους που Βγάλαμε το CD αυτό ακριβώς για να προωθήσουμε Να προωθήσουμε τη μουσική μας χωρίς ε, Κάποιο Στόχο Ότι είναι καλό να υπάρχει και αν μας, εμάς μας αρέσει να παίζουμε Ζωντανά Μου λες ότι δεν υπάρχει κάποιος στόχος ναι. Okay. Ε, Φαντάζομαι Πόσα κομμάτια έχει εκτυπώσει Εκείτε και πόση ενεργό, από το 200; Όχι, ερωτάω, ρε παιδί μου καλά. να <laughs> <Λα> πάει παραπέρα <laughs> η ερώτηση <laughs> ναι, ναι, ναι. Δημήτρη; Έχουμε και 500 κομμάτια. τίμημα; okay. Οκι, χωρίς κάποιος το φαντάζομαι όμως ε, το να φύγουν 300 ή το να τελικά να έχεις για 1.000 ε, δεν είναι κάτι το οποίο το σκέφ Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ή στόχο τελικά Ο στόχος δεν είναι ότι θέλουμε να κάνουμε πράγματα ε, Δεν προσπαθούμε Ντε δε και καλά να τα πραγματοποιήσουμε Εννοείται ότι ό,τι έρθει καλύτερο είναι καλοδεχούμενο ε, Φτιάξαμε αυτά τα CD Καταρχάς για να προωθήσουμε τη δικιά μας μουσική Να τα δώσουμε Να ακούγονται στα ραδιόφωνα Να μπορούν να τα πάρουν δύο-τρει άνθρωποι Και εκτό πατρών που να οργανώνουν συναυλίες για παράδειγμα Γιατί αυτό είναι στην ουσία ο, ο σκοπό μας, ε, περισσότερο. Το, να μπορούμε το, να παίζουμε. Ναι. Το βλέπω και πολύ πρακτικό. Δηλαδή, σαν να ακροατή, όταν ψάχνω ένα συγκρότημα και δεν μπορώ να βρω κάτι να ακούσω καθαρό και καλογραμμένο, ξενερώνω. Δηλαδή, μου αρέσει που τα γράψαμε καθαρογραμμένα για να μπορεί όποιο θέλει να μα ψάξει να έχει κάτι καλό να ακούσει, α πούμε. Ε, συναρχή, λέγοντα ότι. Το πρώτο πράγμα που είπα είναι ότι. Εξεπλάγει ότι τυπώσατε στι μέρε μα. Mm -hmm. Αυτό. Και το λέω γιατί για συνήθω οι περισσότερε δουλειέ δεν φτάνουν. Και μάλιστα από καλλιτέχνε όπου έχουν δισκογραφία, δεν φτάνουν πλέον στο πιεστήριο, λόγω χάρη να πούμε. Ε, αλλά μένουν στο ίντερνετ, και υπάρχουν μάλιστα και εταιρείε οι οποίε και καλλιτέχνε που πουλάνε, πουλάνε πλέον μέσω ίντερνετ την πραγμάτια του, α πούμε. Εσεί γιατί τυπώσατε, Ήταν κάτι το οποίο το θέλατε, ή ήταν κάτι το οποίο δεν ξέρω. Ε, νομίζω περισσότερο λειτουργεί, α το βάλουμε σε εισαγωγικά, συλλεκτικά. Δηλαδή ε. μόνο και μόνο το κάναμε να έχουμε κάτι στα χέρια μας μας ζητάνε και όπως είπαμε είμαστε και πολλοί δηλαδή 20 φίλους να έχει ο καθένα, θα δώσαμε τα 200 CD Είναι, είναι, είναι στην ουσία υποστηρικτικά για, για την πάντα, τυπώσουμε. για τη δουλειά <laughs> Τα τυπώσαμε για να είναι κάτι που δεν θέλαμε απλά να βγάλουμε πούμε, ένα MP3 στο ίντερνετ Είναι κάτι που είναι mm. ωραίος με συναυλία σε οποίο άλλως ξέρεις θέλω έχεις κάποιο CD τον, Ναι, ναι. Και εγώ δηλαδή όταν είμαι πολύ υπέρ. Στο να μην τυπώνει, α πούμε. Δεν, όχι πολύ υπέρ, Είσαι υπέρ στο να μην τυπώνει. Ήμουνα, να σου το θέσω έτσι, ότι δεν έβρισκα λόγο. Αυτό ακριβώ που ρώτησε. Και ε. όταν πήρα τελικά το CT στα χέρια μου, λέω: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω πάνουν, ναι. γιατί τυπώνουνε. Γιατί λε, ξέρω, εντάξει, είμαστε έναν χρόνο με τα παιδιά, κάνουμε ό,τι κάνουμε, έχουμε δουλέψει και αυτό όλο παραδόξω είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να χειροπιαστώ. Η παραγωγή όλη <laughs> έχει υποστηριχθεί από εσά, έτσι. Ναι, ναι, ναι 100%. Είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Ναι. <laughs> λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Πάμε να ρίξουμε τα σήματα των και μισή και αμέσω μετά τα σήματα αρχίζω και περιμένω email από εσά όπου είναι το radio papakivlepo.org για να βρεθούν οι δύο τυχεροί που θα πάρουν τα δύο CD τα οποία έχω εδώ μπροστά μου. Δεν ακούω ραδιόφωνο. Βλέπω το ραδιόφωνο. Βλέπω. Το ραδιόφωνο. Γράφουμε τώρα. Γράφουμε, γράφουμε. Πώς είναι. Βάλε λίγο high gain. High gain. Κάθε τρίτη, δεκαή ώρα το βράδυ, από το ραδιόφωνο του Βλέπω.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 Δήμα λόγου επικοινωνίας πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Εδώ είμαστε λοιπόν επιστρέφουμε. Είναι το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Βλέπω. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής 20 Αντοχής με τους ε, κυρίους και την κυρία Μπάντα Μαντάρα <laughs> εδώ. Όπου... Να, να σε ρωτήσω κάτι. Ο όνομα του συντή αυτή δουλειά έχει. <laughs> Συνηθίζεται ο δίσκος να έχει ένα όνομα. Μίνι Χαρτινό. <laughs> μου έχει μείνει. <laughs> <laughs> Πες το και της, ναι. Οκ, okay, οπότε. Θα το, πά, θα το πάμε, θα το πάμε, θα το πάμε αλλιώ όπω το κάνανε δεκαετία του 60 που οι καλλιτέχνε παρουσιάζονταν τον πρώτο του δίσκο με το όνομα τη μπάντα. Ομότιτλο. Ομότιτλο. <laughs> λοιπόν, ωραία. Ε, περιμένουμε λοιπόν μηνύματα από εσά στο radiopapakivvelpo.org για του δύο πρώτου τυχερού όπου θα πάρουν το CD των Μπάντα Μαντάρα. Εδώ από το ραδιόφωνο του βλέπω. Ε, τα στοιχεία που χρειάζομαι από εσά είναι ένα όνομα, ένα επώνυμο και ένα τηλέφωνο για να μπορέσω να σα. Ε, καλέσω πίσω για να δούμε την διαδικασία. Και μια φωτογραφία. Ε, και μια φωτογραφία <laughs> για τον κύριο Δημήτρη. Λοιπόν, έτσι λοιπόν. Ε, radio papakivlepo.org. Radio papakivlepo.org. Και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, τον κατάδικο, το οποίο προσωπικά μου αρέσει και εμένα ιδιαίτερα. Τα, τα επόμενα κομμάτια έχουμε περάσει το, το, το μισό CD μέχρι τώρα. Τα τρία επόμενα νομίζω είναι και πιο σύγχρονα. Δηλαδή είναι κάτι που αφορούν. Την κατάσταση που βιώνουμε, πε είναι λίγο πιο πολιτικά, ίσως Είναι ναι. οι στοίχοι αφορούν αυτό το σήμερα. Περισσότερο. Προβληματισμό, α πούμε. Οκ. Στην... Okay. Κατάδικο λοιπόν για τη συνέχεια. Sto galoe. Αριστερέ γλαμμούχε στα μάτια μου, ει τα Μικρό αυτό και τόσο βαρετό, εγκλωβισμένο στο σκυλάδικο. Ταξίδια μακρινά, μα είμαι αφραγκό στο βενζίνα δικό. Αφραγκό στο βενζίνα δικό. Αφραγκό στο βενζίνα δικό. Ονειρεύομαι ταξίδια μακρινά, μα είμαι αφραγκό. Τα αρχιπολίτευτες μου λένε βάλε πλατή Δημοσιογράφοι ψεύτες, αστέρες γλαμπουργές Στα μάτια μου η σταχτή Μικρό και τόσο βαρετός Εγκλωβισμένος στο σκυλάδικο Vana, zo net als Nico. Hoi, rui, rui, rui, laat zien. Ja, maar ik ben afraγκο benzina, denk benzina, Και τόσο φοβισμένο, εγκλωβισμένο στο σκυλάδικο. Με φωνάζουνε δικό. Και με ταξίδια μακρινά. Μα είμαι αφραγκό το βενζινάδικο. Αφραγκό Άφρακος αφήσετε ένα Ωραία εικόνα <laughs> Δεν ξέρω τώρα τα τελευταία αν τις και εσείς Το προσφερνάμε αυτό, κατάλαβα. <Καλώς> ο Δημήτρης. Λοιπόν, καλό ο Δημήτρη. Λοιπόν, μη στέλνετε άλλα μηνύματα, γιατί έχουν κληρωθεί ήδη. Έχουμε νικητέ. Έχουμε νικητέ, έχουμε νικητέ. Ο πρώτο είναι ο Ναγκόκη Φουκοσίμα από το Τόκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το, <Καλώς> το Τόκιο Λοιπόν, ο πρώτο είναι ο, ο Σπύρος ο οποίο έχω λάβει το μήνυμά του. το βέβαια, δύο φορέ. Και ο δεύτερο είναι ο Ανδρέα, όπου και αυτού έχω λάβει το μήνυμά του. Βέβαια, έχετε, έχετε, έχετε επικοινωνήσει αρκετοί. Οι δύο πρώτοι το παίρνουν και κάπω έτσι θα Γεια σου, Αντρέα και για σου, Σπύρο. Γεια σου, Αντρέα και για σου, Σπύρο <laughs> που λέει λοιπόν. Και ο Μην δημικής. το κάνετε. Σουπλά, σουβέρ, <laughs> πώ λέγεται. <laughs> ε, φαντάζομαι ότι <laughs> δεν θα το κάνω το σουπλά, το σουβέρ, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα, δε θα τα βρουν αλλού αυτά τα κομμάτια να τα κατεβάσουν ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε είτε στο YouTube είτε μέσω αυτού του CD. Και πόσο μάλλον αν έχει και ένα υλικό έτσι απτό στα χέρια σου. Το Αυτό πως... το αναμνηστικό που λέγαμε. Ναι, ναι. Να το... Ξέρεις, το CD εμένα στο μυαλό μου, το συνδύτελος, ο δίσκος η Η υλική του αξία πολλέ φορέ με διευκολύνει και στι εκπομπέ. Είναι πάρα πολλέ φορέ που εγκλωβιζόμαστε ίδια μουσική, στην ίδια μουσική, στην ίδια μουσική και ε, ο καλύτερο τρόπο να το ξεκολλήσουμε αυτό ω ραδιοφωνική παραγωγή είναι να πά, πάμε στο ράφι με τα CD, να βουτήξουμε τα 10 πρώτα και να φύγουμε. Για να πει με αυτά θα κάνει εκπομπή τέλο. Σωστό, βέβαια. <laughs> Εγώ το CD καμιά φορά με προβλημάτιζε γιατί το βάζα στην τσέπη με τρύπαγε μετά, είχα προβλήματα. <laughs> το, <laughs> το CD στην τσέπη. το βάλε το CD στην τσέπη εκεί γωνίε, σε τριμπάνη. <laughs> <σε τσέπι>. Λοιπόν. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Αρχίσαμε τα καψίματα. <laughs> λοιπόν, ε, ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν με το επόμενο κομμάτι το οποίο είναι τα σκατά. Σπίπ. <laughs> για ναι. Διαδικτυακό, ραδιόφωνο. Είμαστε δεν υπαγόμαστε στο σουρούπ οπότε έχουμε δυνατότητε <laughs> να το κάνουμε και αυτό. Το οποίο είναι ένα κομμάτι να αναφέρουμε και εδώ ότι το έχουμε δανειστεί ένα θέμα από το Fisherman Τον The Congos. Παλαιό συγκρότημα από την Τζαμάικα. Είναι το πρώτο boy band. Σε Άντε, ρέγγε, ναι, ναι ήταν έξι-εφτά άντρε και τραγουδάγανε. हα. Και α πούμε, να πώ βγαίνει η διαδικασία του τραγουδιού. Είχαμε κολλήσει, γιατί αυτό είναι ένα επαναλαμβανόμενο θέμα που παίζει σε όλο της το τραγούδι φωνής, ουσιαστικά. Ναι, ναι. ναι, είναι το θέμα τη φωνή, το οποίο μα άρεσε. Αρχίσαμε, το δουλεύαμε, το παίζαμε, του βάλαμε μια γέφυρα. Μπήκαν οι στίχοι, μετά, έτσι έγινε. Και αυτό πριν Είχα... χρόνια τώρα, έτσι δηλαδή, Και αυτό έγινε... είναι. Ναι, ναι. πάει καιρό. Ήταν πριν γίνουμε μπάντα μαντάρα, πούμε. Mm. Το παίζαμε για πλάκα γιατί μα άρεσε το τραγούδι. Και... Άλλα κομμάτια τα οποία δεν γράφτηκαν επί τούτου, δηλαδή για την. Ε... Κανένα δεν γράφτηκε επί τούτου. Mm. Όχι, όχι. Ενώ που να έτυχε να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν εδώ τη συλλογή. Λοιπόν. Αλλά ήταν την πρώτη εκδοχή των μπάντα μαντάρα που μαζεύωσαν και τζαμάρατε. Υπάρχει κάποιο από αυτό εδώ μέσα. Ε... Και κοίταξε και όπως είπαμε ένα χρόνο είναι που είμαστε σαν Πάντα Μαντάρα Στην ουσία όλα αυτά τα τραγούδια εντάξει, προϋπάρχουν Δηλαδή οι ίδιοι που είμαστε Πάντα Μαντάρα μπορεί να είχαμε βρεθεί στο δάσο στην Ελέα Ή τα ίδια άτομα, απλά δεν είμαστε Πάντα Μαντάρα, είμαστε φίλοι mm. και παίζαμε Οκ okay, λοιπόν, αυτή η τετράδα που λύσουν ότι τζαμάρατε εκείνη την εποχή mm -hmm. Ποιοι από αυτοί είναι ακόμα στην Πάντα Μαντάρα από, τη, έτσι, από την πολύ αρχή είναι ο Νίκος Που παίζει κιθάρα και τραγουδάει, και ο Δήκο Χρυσανθόπουλο, και ο Ο, ο, ο, ο, ο Παπάκο, που επίση παίζει κιθάρα. Και εγώ ήμουνα, ε, και ήταν και ο Ανδρέα ο φίλο μας ο Ανδρέα Καρατζά, ο οποίο αυτή τη στιγμή δεν συμμετέχει στο group, αλλά στην ουσία ο Ανδρέα ήταν και ένα μεγάλο λόγο που ξεκινήσαμε να παίζουμε. <laughs> είχε τα ντραμπ, <laughs> <laughs> ο είχε τα τέλο πάντων. Πάμε να <laughs> ακούσουμε λοιπόν το πρώτο πρωτελευταίο κομμάτι αυτού του μίνηση τα ΣΚΑΤΑ. scata De bezoon lefta Che sap dezoon a Με στο δάσο να πάω να τυγχωθώ. Καρά τα πουενά ανπεύκο. Να μπορούσα κάθε μέρα να την πέφτω. En als het zit, moet ik parapluies Τα αυτιά, βουτυγμένοι είμαστε στα σκατά Δεν παίζουν λεφτά, ποιος να παίζουν είναι δανεικά Θα ήταν λοιπόν και τα σκατά από το CD χωρίς τίτλο τον Πάντα Μαντάρα. Είπαμε το ομότιτλο. Το είναι. ομότιτλο είναι. CD Είσαι. τον Πάντα Μαντάρα. Ο Δημήτρη Οκουρμπανά και η Πατρίσια Μαυρογόνα του. Yeah. Yeah. Είναι yeah. εδώ στο Studio 3 μαζί μου και τα λέμε. Και Θέλω να μου πείτε. Πώ σα φάνηκε η δημιουργική διαδικασία του CD, Σα έφερε πιο κοντά ω μπάντα. Εννοώ το στούντιο σαν διαδικασία. Μα έφερε πιο κοντά, σίγουρα ήμασταν όλοι στο ίδιο δωμάτιο. Εντάξει. <laughs> Οκ, <Okay>, κάτι άλλο. <laughs> <laughs> Ωραία. <laughs> <Λοιπόν. laughs> σαν, σαν δημιουργική διαδικασία, παιδί μου, η μπάντα είναι, μπαίνει σε, όταν μπαίνει σε μια δημιουργική διαδικασία τέτοιου είδου, όπου πλέον έχει ένα στόχο να δημιουργήσει ένα CD, να δημιουργήσει κάποια κομμάτια τα οποία θα έχουν μια μορφή με την οποία θα επικοινωνήσει πάντα με τον κόσμο έξω. Είναι μια διαδικασία η οποία την αλλάζει. Κοίταξε, για πολλούς από εμάς, δεν ξέρω εδώ για την ΠΑΤ, που είναι τραγουδίστρια, ήταν, ήταν <σκοίτα> η πρώτη φορά που κάναμε κάτι τέτοιο. Ε, να μπούμε στη διαδικασία έτσι λίγο επαγγελματικά, εραστεχνικά επαγγελματικά να μπούμε να κάνουμε μια σωστή παραγωγή στο στούντιο οπότε ήταν κάτι σίγουρα το οποίο το αντιμετωπίσαμε και ξέρεις σας φουγγάρι να μάθουμε ναι, να όχι, πάρουμε γνώσεις και για μένα ήτανε για αυτό ε, το άγχος ήταν κάτι ξέρεις πλέον ειδικά σε αυτά τα κομμάτια που έχουμε δουλέψει Πολλέ λεπτομέρειε ξεκάθαρε που δεν το, δεν το παρατηρούσε όταν έπαιζε. Όταν έπαιζε yeah. και είσαι στο στούντιο, σου πούμε, κάνει πρόβα και κάνει live, ο καθένα κοιτάζει λίγο το δικό του κομμάτι. Εκεί τώρα ήμασταν σε μια διαδικασία που προσέξαμε τι έχει σκεφτεί ο καθένας και πώ στείνει το κομμάτι και ε, ε, καταλάβαμε καλύτερα τα ίδια τα κομμάτια, τα δικά μα. Και μαθαίνει αυτό και μαθαίνει κιόλα. Ότι... Ήταν ωραία. Ήταν, ήταν και ο Σάκης ο μπάστα πάρα πολύ καλό. Πού γράψανε? Στο, mm, στο Noicebox. Okay, οπότε yeah. σε γενικές γραμμές εσείς από αυτή την εμπειρία σας συστήνετε στις μπάντες οι οποίες γενικότερα κινούνται στον χώρο του DIY ας πούμε Να μπουν στη διαδικασία να συνεργαστούν με κάποιο στούντιο και να προχωρήσει αυτό το πράγμα παραπέρα Δεν δε θα σε κάτι ενώ είναι Αξίζει τον κόπο ρε αυτό Είναι ανάγκη του καθενό άμα θέλει να κάτσεις να το γράψεις εννοείται αν θέλει να βγάλεις κάτι πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία Για εμένα, ακόμα και τώρα, το καλύτερο είναι να πηγαίνουμε να παίζουμε. Να. Δηλαδή, είναι πολύ διαφορετικό το αίσθημα να παίξει, ακόμα και σε τούντι μόνο σου να είσαι. Να κάνει μια πρόβα δύο ώρε και να σου βγουν όλα τα τραγούδια πάρα πολύ ωραία. Αυτό, εγώ δεν το αλλάζω. Δηλαδή, θα προτιμούσα να έκανα αυτό παρά να γράφω. Όχι ότι είναι άσχημη η διαδικασία, α πούμε, το ηχογράφηση και παραγωγή ενό CD, αλλά αυτή είναι η ανάγκη το αν θε να βγάλει προ τα έξω τα τραγούδια σου. Έτσι αλλιώ το. Νομίζω είναι και διαφορετικός ο παλμός. Όταν το παίζεις ζωντανά, είτε στην πόλη είτε σίγουρα, και ναι. ακόμα περισσότερο, αν ανοίξεις και κόσμο έτσι και υπάρχουν από κάτω ένα κοινό και σε παρακολουθεί, βγαίνει η ζωντάνια, είναι πολύ διαφορετική. Παίρνεις κατευθείαν τις ε, αντιδράσεις όλου και βγαίνει πολύ πιο ωραία. Ναι, είναι τελείο, είναι τελείο αυτό. Εντάξει. Ωραία. Και έτσι, μια και φτάνουμε σιγά-σιγά στο τελευταίο κομμάτι αυτού του CD, το οποίο είναι το Gnatti, θέλω να μου πείτε πού μπορεί να σα βρει ο κόσμο, πού μπορεί να παρακολουθήσει νέα σας συναυλίε, πράγματα τα οποία έρχονται. Ε... Αρχιακό υλικό, αν υπάρχει για παράδειγμα. Mm -hmm. Όπω μου λε, τώρα ανεβάζει κάτι ιδιαίτερα ωραίο. Ναι, ναι. Αρχιακό υλικό από το πρόσφατο, σύντομο παρελθόν. Mm. Ε, mm. Θα μπο μπορεί να βρει στο YouTube, στο κανάλι Μπανταμαντάρα. Ε, Και μπορεί να μαθαίνει οποιοςδήποτε νέα μας και να ενημερώνεται για επόμενες κινήσεις και τους προγραμματισμούς μας από τη σελίδα στο Facebook, Bantamandara, και, και στο Twitter, σωστά, mm. το Bantamandara.gr είναι το, το επόμενο project, να το φτιάξουμε αυτή τη στιγμή λειτουργεί, περισσότερο ενημερωτικά για τα live. Και έχει ένα link για, το, για τη σελίδα στο Facebook. Ε, βασική, α, και φυσικά στο info παπάκι Όπου όποιο προμηθευτεί αυτό το CD θα βρει και τι πληροφορίε στο εσωφείο. Mm -hmm. Ο τρόπο για να βρει κάποιο αυτό το CD και να το πάρει στα χέρια του, Ποιο είναι, Καταρχά, δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να, να κάνουμε διανομή. Ούτε θέλαμε. Είναι κάτι το οποίο το βγάλαμε για εμά και στην ουσία είναι όποιος θέλει να το προμηθευτεί είναι υποστηρικτικό προς την πάντα οπότε σαν πρώτο στάδιο έχουμε πει ότι θα το έχουμε μαζί μας όπου πάμε να παίξουμε ζωντανά σε ένα live, σε κάποια συναυλία Και, και αν θέλει κάποιο, μπορεί να μα το ζητήσει. θα το, ναι, το δώσουμε. Οκ, okay, και φαντάζομαι και μέσω του mail που έδωσε για κάποιον ο οποίο βρίσκεται, φαντάζομαι, λίγο πιο μακριά από την γειτονική περιοχή τη Πάντρα. Αν θε να το ξαναπούμε, info.padamandara.gr. Λοιπόν, γυνάται λοιπόν για να κλείσουμε την ενότητα του CD. Έχει κάτι για αυτό το κομμάτι ή να το ρίξω. Τα λέει όλα μόνο του. Οκ, okay. <laughs> μου λένε. <laughs> πρέπει τη χώρα. Να τη σώσει, και να τη βγάλει από την κρίση Στα πανελαδονείς και τώρα Που λένε, πρέπει να κάνουμε θυσίες Κάθε λιγάκι κι άλλες και βλέπω να πλησιάζει η μπόρα Παλάκι, μέρα με τους φίλους μου να μπω Τέρμα τα μέτρα, πίσω να ρίξω μαύρη πέτρα Το κλέφτη το κυβίνα να, να ξεφορτωθώ Vredig niet als taas, Να ακούω το παλάτι Τα μέρα με τους φίλους μου να μπω Τέρμα τα μέτρα Πίσω να ρίξω μαύρη πετρά Τον κλέφω τον κηφίνα να ξεφορτωθώ Τον τραπεζίτη Παφαγωρίτη, τάχνω δρασφαλίτη Να τον ευάλω στον κορίθαλό Τον υπουργό Σπενοκόμα το σκυλό, ποτέ να μην, ποτέ να μην το ξανά Και το χοντρό, τον αντιπρόεδρο, να λέει τα πάγαμε μαζί, να μην το ξανά Να λέει τα πάγαμε μαζί, να μην το ξανά 7 λεπτά λοιπόν πριν το τέλο ήρθε σιγά σιγά η ώρα να χαιρετήσουμε εδώ. Και να χαιρετήσουμε γιατί. Γιατί στο τέλο απέκτησε ένα κομμάτι το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το CD και το βρίσκουμε εδώ από το αρχαίο υλικό του. Βλέπω από το live τη εβδομάδα που κάναμε πριν λίγου μήνε εδώ. Την Πούκα. Ήθελα να σα πω το εξή. Έχετε και άλλα τραγούδια. Mm -hmm. Το ξέρουμε αυτό. Το ακούσαμε και στο live τη εβδομάδα. Το ακούμε και στι συναυλίες σα όσοι έχουν δυνατότητα να έρχονται. Αυτά, υπάρχει κάποια πρόβλεψη από μεριά σας να τα ακούσουμε πάλι κατά τον ίδιο τρόπο, κάπως. Mm. Καταρχάς αυτά τα έχετε γραμμένα. Όχι, τα περισσότερα δεν τα έχουμε. Τα έχουμε μόνο έτσι, live. Ναι, σε κανένα δύο live που τα έχουμε ηχογραφήσει εμείς για να τα ακούσουμε. Ε, δεν υπάρχουν ε, κάπου ε, θέλουμε να γράψουμε δηλαδή ακόμα και όταν τελειώσαμε τη διαδικασία αυτή του συντήληγαμε να μότω να είχαμε γράψει και εκείνο και το άλλο η Μπούκα ήταν το ένα από τα δύο Όχι η Μπούκα είναι εξαιρετικό βασικά στο λέω σαν άνθρωπος που καθ, καθόταν πίσω από το τζαμάκι την ώρα που γραφόταν ε, και το βλέπω όλο αυτό να γίνεται μπροστά του και, ήταν, και ε, δημιουργούσε συνέστημα εκείνη, ωραία, η Μπούκα μας ενδιέφερε να την γράψουμε βέβαια να, να, να την γράψουμε. Στο, σε αυτό το CD, ε, βέβαια, μπήκαμε και σε μια διαδικασία ότι εντάξει, θέλουμε να φτιάξουμε κάτι που να είναι το πρώτο πράγμα που θα δημιουργήσουμε μια ταυτότητα. Δεν θέλαμε, εντάξει, θα έπρεπε να μα πάρει και περισσότερο χρόνο και... Ήταν και λίγο καινούργιο το τύμπουκα. Ναι, ήταν Μόλις πολύ πρόσφατο. Δεν είχαμε πρώτα απ' όλα γράψει γι' αυτό. Η πρώτη φορά. Εδώ πρέπει να το κάνουμε. Εδώ, εδώ, εδώ πρέπει, να. πρέπει να το κάνουμε. Να ναι, και έτσι εντάξει, αφήσαμε και κάποια απ' έξω. Δεν γίνεται να τα Δυστυχώς. γράφουμε κιόλα, αλλά <laughs> <laughs> θα, θα γραφτούν κομμάτια σίγουρα. Ναι. Ωραία, ε, κάτι τελευταίο που θέλετε να πείτε εδώ στους ακροατές που είναι αρκετοί wow. ε, Να πούμε πάλι έτσι μια τελευταία φορά ότι την Παρασκευή Την ημέρα των ερωτευμένων 14 φλεβάρι 2014 Εμφανίζεται ζωντανά στη σκηνή του μικρού πρίγκιπα στην Πάτρα Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Να σα ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ. Το λοιπόν για τον Ανδρέα και τον Σπύρο. Θα επικοινωνήσω εγώ προσωπικά σε λίγο για να συνεννοηθούμε για το πώ θα παραλάβετε το CD εδώ των παιδιών. Που. Μ, δεν λέω τίποτα παραπάνω. Θα μα φάξει ο Δημήτρη. <laughs> Πάμε να ακούσουμε την μπουκα. Να είστε καλά. Μέχρι αύριο ε, που ανανεώνουμε το ραντεβού μα σε 3 ώρα να περνάτε ομορφαγία σα. Thank mm -hmm. you. φάμε στο τσαρδί μου και με ξαλαφρώσε που λε από τα τυμάνφι μου. Ε, από τα τυμάνφι μου. De stollidia mukke ta chrysafikam mukke ta ha ja en verde mata την είχα στημένη με πόρτα ξεμανταλότι και μησοανήγμενη. Μαγό τον επεριμένα, του την είχα στη με πόρτα ξεμανταλότι και μησοανήγμενη. Κι ας σκέφτηκα σαν τον είδα Μ' έκανα πως κοιμόμουν Και η δύση δεν πήρα ε, Και η δύση δεν πήρα Φτιάσα να εργαστεί την ανεστή του, κάνει με το πάσο του Πρέπει την πηρετική. Έλα τη τα Κι όλα τα κλώβο πιμέα Δυο ολούδα θα μου λείψουνε Κι ας ωραία Τα λάλη χρυσάφικα Κι όλα τα κλώβο πιμέα δε θα μου λείψουνε Κι ας ωραία τα λάλη, τα χρυσάφικα, κι όλα τα Γιατί ήταν όλα καλπικά. Δεν πιάναν ούτε κουαρτό. Κι εγώ είμαι αλλεργία στο μεταλλότητο σκαρτό. Άρτα λοιπόν να τα χαρεί και καλωρίζει. Κασούρτζε, θύγκη βάλτα μαζίτε. Και ευχαριστά στη διά Δεν ακούω ραδιόφωνο. Βλέπω το ραδιόφωνο.